Και κύριοι, καλή σας ημέρα από το ράδιο Άρτα στου 101,5. Καλώς ήρθατε, να κουτουλήσουμε στο τοίχο. Μουσική Σήμερα, φαντάζομαι ότι σε όλη την Ελλάδα είναι βροχερή μέρα. Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου, 26814060, αν θέλετε να μας κάνετε κάποια παρατήρηση Μουσική από αυτές τις ωραίες που κάνετε, εδώ είμεθα. Καλημέρα Κοζάνη μέσω του ραδιοφώνου ΑΕΤΟΣ, του Κώστα Τουγκιόνι. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα Κύπρος μέσω του ραδιοφώνου του Νίκο Αμάρα, του Άρτεφεμ. Καλημέρα σε όλο τον καλό κόσμο και στον άλλο καλημέρα που είναι συνδεδεμένος μέσω Ιερού Ιντερνεδίου και ε, κάνει την υπομονή, μας κα, κάνει την υπομονή ο ίδιος και μας κάνει την τιμή εμά να μας ακούει. Κυρία μου και κύριέ μου... Κυρία μου και κυριέ μου, να έχουμε και μια καλή είδηση ξεκινώντα. <σμήθυν> <σμήθυν> <σμήθυν> Δεν ξέρω πως θυμούνται προχθές Είχαμε πει για τον Μπόμπι Το σκυλάκο Αυτή τη χιονοπαλίτσα Που έψαχνε οικογένεια ε, λοιπόν ο Μπόμπι Τάκα τάκα Βρήκε ανθρώπους να, τον, να ζήσει μαζί τους Του ευχόμεθα τα καλύτερα Και σε αυτόν και στους φίλους Οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν Δείχνοντας το πραγματικό Ανθρώπινο πρόσωπό τους Σε χρόνο τε. Ε, μπράβο ρε Μπόμπι Μπράβο και στους ανθρώπους που ενήργησαν Τάχιστα Και από ό,τι έμαθα χθε. Ε, Λειτουργεί και, και εδώ στην Άρτα το ένα φιλοζωικό σωματίο προσφέροντας ε, υπηρεσίες στα ζωντανά πλάσματα <μήλυκο> θα έχω και περισσότερες λεπτομέρειες για όσους ενδιαφέρονται <μήλυκο> για να ε, προσφέρουν και αυτοί ή να έρθουν απέναντι στα δίποδα τα οποία με κάθε τρόπο βασανίζουν όλα τα πλάσματα που περπατάνε ή πετάνε σε αυτόν τον πλανήτη. Για παράδειγμα κυρία μου και κυριέ μου την ευαισθησία των φίλων να ενεργήσουν τάχιστα για τον Μπόμπι θα θέλαμε να τη δείξουν και οι υπουργοί και οι κυβερνόντες μάλλον της ελληνικής κράτειας λοιπόν να τη δείξουν για τους κατοικοεδρεύοντες εδώ. Κατάλαβες? <Κι> ναι. Γιατί για παράδειγμα δεν ξέρω, το λέω αυτό Παίρνοντας αφορμή από τη χθεσινή ανακοίνωση για τις 100 δόσεις είδες ε, τελικά να πούμε πόσο ενδιαφέρονται για σένα. Όχι για σένα ακριβώς, για σένα. Για τον κόκκινο, για τον κίτρινο, για τον μπλε, για το ροζ, για τον γαλάζιο, για τον μπράσινο. Μιλάω για τις ποδοσφαιρικές, συγγνώμη, για τις κομματικές σας Θα διαπιστώσατε κυρία μου και κυρία μου ότι οι εκατόδόσεις δεν είναι απλά ένας μύθος Έγιναν για να εξυπηρετήσουν μεγάλο καρχαρίες Αλλά πάνω απ' όλα έγιναν για να σε δουλέψουν κιόλας Δηλαδή παίζουν με τον πόνο σου Κυρία μου και κυρία μου Κάποιοι Έλληνες ακόμα και σε, αυτές, σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς Σκεπτόμενοι ότι εντάξει να το υποστούμε κι αυτό ε, από το υστέρημά μα, από αυτό που έχουμε ή δεν έχουμε, περίμεναν τι 100 δόσει για να πάνε να του δώσουν λεφτά. Το καταλαβαίνει αυτό, για να πάνε να, να του δώσουν λεφτά. Και όμω, κυρία μου και κυρία μου, η ρύθμιση που βγήκε χθε δεν είναι απλώς για γέλια και για κλάματα, είναι ένα, μια κοροϊδία σκέτη. Τώρα να μην κάτσω να σου πω λεπτομέρειε, διότι θα στι πει ή ο λογιστή σου ή ο εφοριακό σου την ώρα που θα πα να ζητήσει τι 100 δόσει. Και εκεί πρόσεξε σε παρακαλώ πολύ να αποφύγεις το α, α, καριαίο εγκεφαλικό. Δηλαδή για παράδειγμα σκέψου ότι μόνο αν καταφέρεις να αποπληρώσεις το 50% του χρέους μπορείς να σώσεις την περιουσία σου. Είναι μέσα στη ρύθμιση των 100 δόσεων αυτό. Και βέβαια από αυτές τις διατάξεις εξαιρούνται αυτοί που χρωστάνε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ξέρετε πολλούς τέτοιους. Από όλα αυτά, καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Για να δικαιολογηθούν κάποιοι μεγάλο. Ε, αυτοί δεν είναι μεγάλο φιλέτε, είναι μεγάλο φοροδιαφεύγοντε, και κοροϊδεύοντα να μην δώσουν πάλι μία. <Τι> Πρόσεξε προπόθεση που έχουν βάλει για να είσαι στο διακανασμό των 100 δόσεων. Να μην δημιουργήσει λέει άλλο χρέο παράλληλα. Ρε παλουκάρι μου, αν είχε ο άνθρωπο να τα πληρώσει, δεν θα περίμενε τι 100 δόσει. Κατάλαβε. Δηλαδή. Πολύ απλά Επί 8 χρόνια μεγάλε Μην τολμήσεις να χρωστάς σε δημόσιο φορέα Παράδειγμα ρε παιδί μου Δεν έχει απληρώσει το νερό τη ΔΕΗ Λοιπόν Τραπεζικά δάνεια κτλ Είσαι τελειωμένος Είσαι τελειωμένος καταλαβαίνεις Αυτή λοιπόν ήταν η περιβόητη ρύθμιση Επανερχόμεθα λοιπόν στο σκεπτικό Ότι πια το χρήμα Δεν τους ενδιαφέρει διότι δεν υπάρχει Δεν υπάρχει το χρήμα Γι' αυτό τα κάνουν αυτά Αυτές τις γελίες ε, Ρυθμίσεις ε, Και τα λοιπά και τα παρουσιάζουν Τα παρουσιάζουν Για ανακούφιση στο λαό και άλλα τέτοια ωραία Το χρήμα Όχι ότι δεν τους ενδιαφέρει Αν υπήρχε θα σου ξεσκίζαν του σαρκείο Όπως το ξέσκισαν μέχρι σήμερα Αλλά επειδή στέρεψε πια και δεν υπάρχει και πηγή να βγάλει ο Έλληνας χρήμα να του το πάρουν και αυτό το κόλπο λοιπόν όλο και, για το κόλπο λοιπόν όλο και βεβαιωνόμαστε ότι είναι αυτό το οποίο μας παρουσιάζει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Σαμαρά Because... αυτό δηλαδή που λέγαμε χθες και για όσους δεν βαριέσαστε μπείτε στο ντύχο να διαβάσετε το αρθράκι όπου εκεί λίγο πολύ γκρόσω μότο το αναλύουμε Όταν 3,5 εκατομμύρια Έλληνες και βάλε δεν μπορούν να μπουν σε διακανονισμό λόγω μη σίγουρης ρευστότητας και με τη ρύθμιση αυτή δεν πρόκειται να βγάλουν, να βγάλουν πέρα τι περιμένεις λοιπόν δηλαδή ουσιαστικά γύρω στους 200, 180, 200 χιλιάδες που έχουν ακόμη σχετική ρευστότητα θα ωφεληθούν από τη ρύθμιση τελικά για ποιον έγινε το μέτρο κύριε Λαέμου για ποιον έγινε το μέτρο, La -la -la better... αλλά με την καθόλου κύριε Ελληνά μου, χωρί το παρακαλώ me, Πολύ καλά, πολύ καλά βρεθόμενα εσεί Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, οι προσβεστήρες μου λέει εδώ ένας τηλεκροατής... Τους οποίους δίνουν στο λαό είναι η συμπολίτευση και η συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση διότι αυτά, τα, αυτά που είχε στο μυαλό του ο καθένας να πληρώνει 50 ευρώ το μήνα τόσα μπορούσε ή δεν μπορούσε λοιπόν και τα επιτόκια που βάζουν προς αυξήσει για 8 χρόνια και άλλα 8 χρόνια που θα πας τι 8 και 8 και 3, 8, 24 και 5, 8, 16. Τρει 11, τρει 12, 15 και 11. Ελληνάρα μου και φίλε τηλεακροατή που πήρε τηλέφωνο, η κατάσταση είναι τετελειωμένη. Με τα δικαίωμα τετελειωμένη. -τε Προχωρή τώρα, σου φτιάξα την καρδιά. Ε. <laughs> λοιπόν, η κατάσταση είναι τελειωμένη. Και είναι τελειωμένη για έναν πάρα πολύ απλό λόγο να μην κουραζόμεθα διότι είμαι θα σε πολλά μαντριά ο παντί παλαμακιστές για το ε, για την ιδεολογία για το συμφέρον μας <Κι> για την ιδεολογία <Κι> μάλλον για το ιδεολογικό μας συμφέρον κυρία μου και κυρία μου. <Κι> λοιπόν τι σου λέγα προσέξε όμως μην ανησυχείς και μην σου <Κι> θα υπάρξει προληπτική γραμμή στήριξης από την ΕΕ... <Κι> Λοιπόν, τεχνικός σύμβουλο θα είναι το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο το κούρεμα το οποίο διατυμπανίζουν και γράψαμε κι εμείς ότι θα στο κάνουν για να τους αγαπήσεις θα είναι μειωμένα απλά θα είναι μειωμένα επιτόκια και επιμήκυνση του χρέους και συνέχιση μεταρρυθμίσεων Αυτά, αυτά τα συμφώνεις ο Σαμαράς με το Γιούγκερς στι Βρυξέλλες Δεν είναι βγαλμένα από το μυαλό κάποιου συνωμοσιολόγου ή κάποιου ο οποίος κάνει αντιπολίτευση στην πατριωτική κυβέρνηση και στην πατριωτική αντιπολίτευση. Αυτά συμφώνησαν λοιπόν. Αυτή λοιπόν είναι η προληπτική γραμμή στήριξης. Τα συμφώνησε ο Σαμαράς με τον Γιούγκερ στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, ε... το κούρεμα λιμών που διατυπανίζουν θα είναι μειωμένα επιτόκια και επιμήκυση του χρέους και χάλευε τώρα, ελληνάρα μου, πόσες γενιές Πόσες γενιές έχεις, έχεις πνίξει Υποστηρίζοντα αυτούς τους τύπους. Τώρα ο, ο Σαμαράς συνεχίζει να χαίρεται να σου μιλάει για οδικό χάρτη για την, και αυτός με οδικό χάρτη και ο Παπαντρέο με οδικό χάρτη μας πήγε στο Καστελόριζο και ο Σαμαράς με οδικό χάρτη θα μας βγάλει από την έξοδο ε, ε, συγγνώμη, ε, θα βγάλει την Ελλάδα από τα μνημόνια. Λοιπόν και άναψαν το πράσινο φως οι συνεταίροι σου μεγάλε για προληπτική στήριξη. Κατάλαβες Οπότε λοιπόν κοιμήσου κι Κοιμήσου ήσυχος Να μου πεις τι να κάνεις Που να ξέρω ρε μεγάλα τι θα κάνεις Που να ξέρω Μπορεί να ξεκινήσεις Απ' το να μην έτσι Να μην ρίχνεις τόσο Όχι να μην τους παλαμακίζεις Να μην κοκκινίζουν Να μην μπουνάνε τα χεράκια σου Οι παλάμες σου από το πολύ παλαμάκι που τους ρίχνεις Διότι όταν έχεις τον κύριο Χαρδουβέλλερ Να σου λέει ο πατριώτη Χαρδουβέλερ, καλέ, ο υπουργό σου επί οικονομία. Μετά από έξι χρόνια ύφεση, έρχεται η ανάπτυξη. Πού είσαι μπορεί ανάπτυξη, Πού είσαι μπορεί ανάπτυξη, Και κάλεσε μάλιστα και τι τράπεζε να ξεκινήσουν τη ρευστότητα μέσω επενδυτικών δανείων. Και ρωτάω εγώ τον άλλον με ρε πέρσι, Πού με πήρε τηλέφωνο εδώ και μου έλεγε: Τρέχα στον κόμβο. Ήρθε η ανάπτυξη και είμαστε εδώ να πούμε με σημαίε και τυρένουμε με τριάντάφιλα. Δεν με δουλεύει. Τώρα λέει ο Χαρδουβέλερε, μετά από έξι χρόνια ύφεση έρχεται η ανάπτυξη. Mm. Κυρία μου και κυρία μου, κουραστική θα γίνουμε, θα το ματαξανάει πούμε. Οι τύποι, αυτοί όλοι οι υπάλληλοι των Βρυξελών, των αφεντικών, ε, οι οποίοι βρουν στην κατεχόμενη Ελλάδα αυτή τη στιγμή, περνάνε μια χαρά με το μυαλό του. Υλικά δηλαδή, περνάνε μια χαρά. Το δυστύχημα λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, να γίνουμε κουραστικοί είναι τα παιδιά. Οι γέροντες, οι άρρωστοι Οι ανήμποροι αυτή την εποχή Στους οποίους δεν δίνει κανένα σημασία Μα παλεύει να σε σώσει Μα παλεύει να ρίξει αυτούς που θα σε σώσουν Για να σε σώσει αυτός Μα φτιάχνει καινούργια κόμματα Μα, μα, μα, μακιά, μακιά μα, μα, μα, μα, στα λεμάκια <Τι> Με τα Ο Μ' αρέσει το τραγούδι γι' αυτό δεν μιλάω. Ωραία μαρέλμα καστηντσά Σο μαρέλμα μπαρεντσά Κάποιοι ονειροπόλοι, ξέρω εγώ, πες του όπως θέλεις, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είμαι Βαλκανόβλαχος, ναι. Καλημέρα, φίλε μου. Θυμήθηκες που μας έλεγε ο Αλαμπάνος Βαλκανόβλαχος, ε. Ναι, ο Αλαμπάνος, ναι, Έτσι μας έλεγε, Βαλκανόβλαχος. Τι να κάνουμε, να πω. Είμαστε με τους Βαλκάνιους, δεν είμαστε με τους άλλου. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι, ε, ξέρω πώ πώς να τους πω, οι οποίοι περιμένουν λέει, να ξεχρεώσει η Ελλάδα. Πρόσεξε μεγάλα, τι να ξεχρεώσεις αδερφέ μου. Έχω, επειδή διαθέτουμε οργανισμό διαχείρισης δημοσίου χρέους, έβγαλε τα ποσά που θα πρέπει να πληρώσει το κράτος στα δάνεια που έχει λάβει μέχρι το 2030. Μαρενά. Θέλεις να τα ακούσει, μέχρι το 2030 χωρίς να προσθεθούν άλλα μέχρι στιγμής θα πρέπει λέει να πληρώσουμε 295 δις επαναλαμβάνω 295 δις ευρώ από τα οποία 155 δις είναι τόκι μιλάμε για ευρώ δισεκατομμύρια ευρώ δεν μιλάμε για, για πρίτσαλα τώρα έτσι για μελίκοκα αυτά λοιπόν θα πρέπει χοντρικά όχι χοντρικά Χωρίς να προσθεθούν άλλα, να πληρώσουμε. Και πριν τελειώσει το 2014, τώρα δηλαδή τελειώνει το 2014, Νοέμβριο-Δεκέμβριο, πρέπει να πληρώσουμε. Με Παρακαλώ. να μπράβο, ναι. Σωστό, σωστό, σωστό. Πολύ ωραία πρόταση. Λοιπόν, πρόσεξε. Μεγάλε. Θα την πω ότι πριν τελειώσει το 14 Πρέπει να δώσουμε Μπαγκουή, εντυπαλάμι Νάνκα της, νάνκα της, πως αλλιώς να σου το πω 31 δις Τώρα, Νοέμβριο, Δεκέμβριο Έχουμε βγαίνει, έχουμε, βγαίνει το 2014 Λοιπόν, κατάλαβες Και όλα αυτά Ενώ κινούμαστε με 171% ε, Έλλειμμα στο ΑΕΠ Και τα νούμερα που έβγαλε η Ελστάτ Για το 213 σας τα είπαμε προχθές Λοιπόν τι να ξεχρεώσεις. Πολύ σωστά λοιπόν προτείνει ο φίλος τηλεαγροατής να πάει ο Σαμαράς στις Βρυξέλλες να κάνει ρύθμιση 100 δόσεων να δίνει 50 ευρώ το μήνα. Γιατί δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα γιατί. Τι να ξεχρεώσεις παλιγάρι. Ο υποτιθέμενο, το υποτιθέμενο ζευγάρι το οποίο είναι αγέννητο ακόμα που θα γεννήσει παιδί το 2030 και το υποτιθέμενο παιδί που θα γεννηθεί και όλα αυτά είναι χρεωμένοι στον, αιώ... στον αιώναν τον άπαντα Κατά... στον αιώνα τον άπαντα και πάντα θα υπάρχει ο Σαμαράς, ένας, ένας Αλεξίς Βενιζέλος και... οι οποίοι θα κόπτονται για εκείνο το παιδί να το σώσουν Μη φοβάστε όμως φοβάστε στα σκότι, υπάρχει ο ταϊπέρ ο Ταϊπέδο ρε παρακαλώ Μάλιστα. Έχει μιλά, έγινε σαν το χέρι του καραγκιόζη δηλαδή. <Δε, δε, δε, δε, δε, να σε καλά ρε φίλε Υπομονή ρε φίλε Να σε καλά Ξέρω εγώ τι να σου πω άλλο να πω Και εμείς που αληχτάμε από το τι έγινε να. Δε, να, σε καλά, να σε καλά Λοιπόν μου λέει ένας φίλος εδώ Η μόνη ανάπτυξη που βλέπω εγώ μου λέει Είναι το χέρι μου που το χώνω βαθύτερα στην τσέπη Το χώνω βαθύτερα στην τσέπη και μακραίνει το χέρι μου. Και τελικά πιάνω αντί, κατάλαβε τι πιάνει ο άνθρωπο. Θα σου λέγανε, εγώ, εγώ σου λέω, φίλε, Ότι λάθο πράγμα πιάνει. Μήπω πρέπει να πιάσει κανένα λεμουδάκι άλλο. Ξέρω εγώ, θα μου πει τώρα, είναι το, η μόνιμη αποδόση. Τι να κάνει ο, ο καθένα από μόνο. Πρέπει να είναι σε ένα μαντρί Ξέρω εγώ τι να σου πω. Μη στεναχωριέσαι όμω κι εσύ. Υπάρχει το Tipew. Το Tipew που θα τα ξεχρεώσει όλα. Μέσα σε τρία χρόνια, προσέξτε, μέσα σε τρία χρόνια που ξεπουλάνε τα πάντα, τα δίνουν όλα. Κατάφεραν να φέρουν στο δημόσιο τρία δις ευρώ. Κατάλαβες. Δεν έβγαλαν ούτε τα έξοδα που παίρνουν οι βουλευτές, στα φανερά δηλαδή, ε, τη Βουλής, για, ούτε σε τρία χρόνια. Σε τρία χρόνια οι βουλευτές παίρνουν περισσότερο από τρία δις. Ακάναμε τους λογαριασμούς προχθές. Αυτά λοιπόν κάνουνε μεγάλε. Αυτά κάνουνε. Πάλι εμεί θα βάλουμε την απορία. Πού του βρίσκουν, ρε παιδί μου, του παλαμακιστέ. Και τελικά σου λέω: εγώ Ότι χάιντε ο άλλο είναι βολεμένο και δεν τον νοιάζει για το δίπλα. Πιστεύει ότι αυτοί θα του έχουν και το αύριο εξασφαλισμένο. Τι άλλο να πει, να λέω και στο φίλο εδώ που έχει το, το, το, το χέρι του κατά τη σαν του καραγκιόζη. Να πούμε: ε, ε, ε, Έφτιαξε τέσσερα μέτρα χέρι ψάχνοντα την τσέπη να βρει καμιά δεκάρα. Λοιπόν, τι. Βγαίνει χτε, κοροϊδεύει τον κόσμο με τι εκατό Βούλεμα κανονικό Κάνουνε τι κάνουν, Βγαίνουνε να πούμε στα κολοκάνα αλάτους Όλα πάνε καλά Έχουμε ανάπτυξη σου λέει ο Χαρδουβέλερ Έχουμε οδικό χάρτη έξω από τα μνημόνια Σου λέει ο, ο Σαμαράς έχουμε, έχουμε και τι δεν έχουμε Τελικά τίποτα δεν έχουμε Έχουμε απλά παλαμακιστές Βολεμένους Αυτών των τύπων Τίποτα άλλο δεν έχουμε ρε μεγάλε Τι άλλο έχουμε Διότι Όπω σου ξανά με τα είπα Μα τι άνθρωπας λοιπόν, λοιπόν Και εσύ ακόμα που νομίζεις ότι είσαι εξασφαλισμένος Αυτή τη στιγμή Αν αύριο χτύπα ξύλο Σου χτυπήσει την πόρτα να πούμε Κάποια ασθένεια τι θα κάνεις Τι θα κάνεις παλουγάρι μου Τι ακριβώς θα κάνεις Τι ακριβώς θα κάνεις Διότι Εκεί που περίμεναν έκπτωση Οικονομικά ασθενέστεροι θα βγουν και χρεωμένοι Με τον έμφυα τώρα Πρόσεξε, Πρόσεξε μεγάλε, άλλο κόλπο, πρόσεξε, ξαφνικά το επίδομα ανεργίας, η αποζημίωση απώλεισης, το ΕΚΑΣ, τα φοιτητικά επιδόματα, τα επιδόματα αναπηρίας και άλλα, θεωρούνται εισόδημα το καταλαβαίνεις. Αυτό το εισόδημα λοιπόν θα προστίθεται στο φόρο και θα πετάει έξω τον άνθρωπο από την έκπτωση του έμφυα. Οπότε, χιλιάδες άνθρωποι ασθενέστερης οικονομικής τάξης... Ποια σας οικονομική οικονομικής τάξης... Με μιας, πετάγονται απέξω από την περίφημη ρύθμιση... Ότι θα σας κάνουν εκπτώσεις στον έμφυα. Είναι ακριβώς, όπως το μανταξανάπαμε, πολιτική να στραδίν χόντζα. Λοιπόν, παίρνει μια γριά εκάσα αυτή τη στιγμή. Τι θα της προσθέσει στο εισόδημα, ρε, μάπα. Τι, παίρνει ένα ε, άλλο, Πήρε αποζημίωση απόλυση. λέμε τώρα πού να βρεις αποζημίωση απόλυση. Το ΕΚΑΣ, τα φοιτητικά επιδόματα, είναι εισόδημα αυτό ρε Γουρδουλίμπα Ρε Γουρδουλίμπα, ακούνα τη Γουρδουλίμπα σου λίγο στο κεφάλι Μπας και τίποτα στο, στο άδειο κρανίο σου Οπότε λοιπόν τους πέταξαν και από τον ΕΜΦΙΑ με τις δίθεν ρυθμίσεις Όξο λοιπόν, ορίστε Ναι, μου λέει ο φίλο μου λέει αυτό είναι ύποπτο μου λέει. Αυτή ετοιμάζουν μου λέει και το πετά η μίγα είναι εισόδημα. Όλα θα τα βάλουν εισόδημα. Mm -hmm. Όλα γιατί θέλουν, τα, θέλουν, τα θέλουν τα λεφτά, θέλουν αυτά και αυτά τα λεφτά ακόμα του ανάπηρου του φοιτητή, τη γριά με το ΕΚΑΣ Του γέροντα. Τα θέλει ο, ο, ο, ο δανιστή σου. Mm -hmm. Καλά, ούτε αυτό το καταλαβαίνετε. Ούτε αυτό το καταλαβαίνετε! Κορυδέψα τον κοσμάκι πάλι, δεν θέλω να του κάνω. Κάνουν... Εντάξει. Ο ταλέπορος ο Έλληνας Εκεί να το πληρώσει το έμφυα Να πληρώσει με τις εκατοδόσεις Τον δουλεύουνε τον πετάνε όξο απ' τις ίδιες τους συρρυθμίσεις Και εκεί ο κακομήρης περιμένει Τι περιμένεις ρε μεγάλε Τι ακριβώς Σκέψου μεγάλε Το εξή απλό Μιλάμε τώρα στους σωτήρες Δεν θα υπάρχει παράταση αναστολής Πληστηριασμών πρώτη κατοικία Με το τέλος του 2014 Τέλος αυτό μας είπε ο, ο πρόεδρος ανάπτυξης, έχουμε τέτοιον τώρα από προχθές, τις κονομισιόν ο καητάνεν, ο κατάινεν, πώς διάλο κατάρα με δέρνη βαριά. Ήμουν. Απλά η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει ένα δίκτυο πρόσεξε κοινωνικής ασφάλειας για τους κοινωνικά αδύναμους ιδιοκτήτες. Μας κοροϊδεύουνε ωραία! Για να αντιληφθούμε τον όγκο των δανείων αυτή τη στιγμή, τα κόκκινα δάνεια, στις τράπεζες, είναι 70 δι ενώ οι τράπεζα σου βοήθεια από, ε, από το ελληνικό δημόσιο και την ΕΕ πήραν 200 δις κατάλαβες τα κόκκινα είναι 70 και οι τράπεζες πήραν 200 και ο κα, κατάινεν ο κατάρα με δέρνει βαριά πως διάολο τον λένε μας δουλεύει, όμως μεγάλε μπορείς σε παρακαλώ πάρα πολύ να δώσεις λίγη βάση σε αυτά τα οποία θα σου μεταφέρω αυτή τη στιγμή διότι δεν πρόκειται να στα μεταφέρει ούτε ε, το μεγαλογάνελο το οποίο βλέπεις με πάθος ούτε φαντάζομαι καμία άλλη εκπομπή λοιπόν πρόσεξε σε παρακαλώ πάρα πολύ δώσε λίγο βάση αυτός λοιπόν ο νέος επίτροπος ανάπτυξη ο Γκέργκη Κατάινεν είναι δεξί χέρι του Γιούγκερ του κολλητού του Σαμαρά και του Τσίπρα εντάξει τον ρωτήσανε λοιπόν τον Κατάινεν για παραβίαση των δικαιωμάτων στην Ελλάδα βάσει του χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρώπη. Δηλαδή για την εξαφλίωση, την ανεργία, την πείνα, τι αυτοκτονίες μη παροχή ιατρική περίθαλψης και άλλα. Τον ρώτησαν λοιπόν τον Κατάνε. Τι συμβαίνει, Ρε Μεγάλε. Και προσέξτε τι ακριβώ απάντησε ο Κατάινεν. Αν σα ενδιαφέρει. Διότι είναι συμμαχό σα. Είναι δεξή χέρι του Γιούνκερ. Σημαίνει είναι δεξή χέρι του Σαμαράκη και του Τσίπρα που σχιστήκαν για τον Γιούνκερ. Προσέξτε τι απάντησε. Προσέξτε. Μισό λεπτό. <Τι> Ορίστε. Έλα ρε ναι, Εσύ βαράς για μένα ρε, ρε. Εσύ, εσύ δεν πληρώνει καμία δοση Είσαι ξοφλιμμένο Έτσι μπράβο Έλα, έλα, έλα για. Εσύ δεν χρωστάς τίποτα Λοιπόν Προσέξτε τι απάντησε λοιπόν Ο φίλος μας, ο φίλος σας Ο Καντάινεν, το δεξί χέρι του Γιούγκερ Του Σαμαρά και του Τσίπρα Ο Επίτροπος Ανάπτυξης της σου ΕΕ. Ευρώπης. Ακούστε! Η Ελλάδα υπέγραψε τη πνημόνια. Τα μνημόνια δεν υπόκεινται στο δίκαιο της ενομένης ΕΕ. Ευρώπης. Εναπόκειται στην Ελλάδα από, τα στιγμή που τα υ... από τη στιγμή που τα υπέγραψε να τηρήσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αποφανθεί ότι τα μέτρα που ελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές δεν παραβιάζουν τη σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου αυτά απάντησε το όργανο του σαμαράκια του Τσίπρα ο νέος επίτροπος το δεξί χέρι του Γιούγκερ στην Ευρώπη ΕΕ. και δεν τα απάντησε για του Σαμαράκη και για τον Τσίπρα και για τον Γιούγκερ τα απάντησε για σένα μεγάλε που είσαι στην εξαθλίωση στην ανεργία, στην πείνα, αυτοκτονείς δεν έχει περίθαλψη επειδή λοιπόν προσέξτε τώρα επειδή η Ελλάδα δεν έχει υποχρέωση βάσει μνημονίων να τηρήσει το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ενομένη ΕΕ, Ευρώπη μπήκε στο πρόγραμμα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματο ή αλλιώς όπως το γνωρίζεις και πανηγυρίζει ο Σαμαράς, το επίδομα φτώχεια με χρήματα δανεικά από την Ενωμένη ΕΕ. σου Ευρώπη ας τα πλεονάσματα τώρα και άλλε τέτοιε τρίχε. Κατάλαβε μεγάλα απλά εμείς να σου συμπληρώσουμε, ότι ο χάρτης αυτός είναι εγκεκριμένο από τα Ηνωμένα Έθνη αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που έχουμε υπογράψει τα μνημόνια ούτε τα Ηνωμένα Έθνη μπορούν να παρέμβουν για την ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα καταλαβαίνεις τι σου συμβαίνει γύρω σου δεν μπορεί να επέμβουν ούτε το, τα Ηνωμένα Έθνη και μα λύνεται και μας η απορία πέρσι πρόπερσι που φωνάζαμε καλά ρε δεν υπάρχει στον κόσμο ένας Σας παρακαλώ Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. επειδή λοιπόν <coughs> έχει δίκιο τηλεακρότηση εδώ είμαστε μόνοι μας μεγάλε πες ότι αυτή τη στιγμή δίνουν, δίνουν εντολή να να πετα... πόσοι άστεγε είναι 200-300 χιλιάδες του τον Κιάδα λέμε ρε παιδί μου δεν είναι ακραία περίπτωση δεν μπορεί κανένας διεθνής οργανισμός κανένας διεθ... ούτε τα Ηνωμένα Έθνη να, να ενεργήσουν να ενεργήσουν διότι δεν είσαι στο χάρτη των δικαιωμάτων επειδή υπέγραψες τα μνημόνια Ούτε αυτό το καταλαβαίνει. Τι να σου κάνουνε ναι, μεγάλε Δεν μπορώ να σου τα πω αλλιώς Επειδή να πούμε εγώ δεν είναι ενδιαφέρομαι αυτή τη στιγμή Αν είναι εγκαστρωμένη ή με νεγάκο Καταλαβαίνεις Λοιπόν Το καταλαβαίνει, Αυτό το πράγμα το έχει συλλείψει λίγο στο κεφάλι σου τι συμβαίνει Επειδή υπέγραψες μνημόνια λοιπόν Είσαι πεταγμένο σε μια θάλασσα με σκατά και πάνω από βγάζει λίγο να αναπνεύσει τη μύτη, έχει και το Σαμαρά και τον Τσίπρα που σοβαράνε με ένα κουπί να βάλει το κεφάλι μέσα. Και σου μιλάνε για επαναστάσει, σου μιλάνε για σωτηρίε. Ποιε σωτηρίε, Εμεί, αυτά εδώ είναι η πραγματικότητα. Αυτά υπέγραψαν. Στα λέει ο Κατάινεν. Ο Γκέργι ο Κατάινεν. Κατάινε, Κολλητό. Δεξιχαίρι του Γιούγκερ. Ποιο σκίστηκε να κάνει πρόεδρο τον Γιούγκερ στην Ευρώπη. Ο Σαμαράκ και ο δεν σκίστηκαν. Ποιο. Μα jour τώρα tora alo na boreste On a Με ρωτάει pretty Καλά αυτοί όλοι μου λένε δεν είναι ευρωπαϊστές Είναι ευρωπαϊστές χωρίς να ανήκουν Στο χάρτη ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρώπης Ακριβώς Ακριβώς μεγάλε Για τον Σαμαρά δεν συζητάμε Είναι ευρωπαίστες. Για τον Κουρέλα, για όλους αυτού Είναι ευρωπαϊστές Ο Τσίπρας δεν κάνει χωρίς Ευρώπη Είναι ευρωπαϊστής Δηλαδή μεγάλε είμαστε ε, ε, ευρω, Ευρωπαϊστές Αλλά στο, χωρίς το χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων Ευρώπη. Και το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέμε Ο, κα, ο κατάινες ο κατά θα λέει Δεν τα λέμε εμείς Λοιπόν και το ερώτημα είναι το εξή Το έβαλε ο εδώ Υπάρχει ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα Διότι η κυρία Παπαρίγα Από βήματος στις Βουλής Μας είπε ότι δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση Ρε μα πλάκα μας κάνετε Καταλαβαίνει λοιπόν Ότι αυτού τους λίγους που σκέφτονται Πρέπει να τους τελειώσουν. Η μεν κυρία Παπαρίγα μα λέει δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση. Το απέ από βήμα του Βουλή. Οι δε άλλοι θέλουν, είναι οι Ευρωπαϊστέ, σκίζουν τα σοβρακά του. Παρακαλώ. Ωραία, ναι. Ρωτάει ένας τηλεακροατής εδώ πως είναι, δυ... είναι δυνατόν λέει η... Η... η Ελλάδα να μην έχει ε... απολαβές από ευρωπαϊκούς νόμους ενώ όλοι οι ευρωπαϊκοί νόμοι στην Ελλάδα εδώ και δύο χρόνια ξεσκίζουν τα πάντα. Rock... Ε, τώρα θες απάντηση. Immense... θα μπορούσε αυτό το θέμα να μας απαντήσουν 5-10 οπαδί του... Του Σαμαρά, άλλοι τόσοι του Τσίπρα, άλλοι τόσοι του Κορέλα, άλλοι τόσοι του Βενιζέλου και πάει λέγοντα. Να σου πω εγώ τώρα. Γιατί τα έρχονται αυτά, Ε, είπαμε γιατί. Παρακαλώ. Και ρε. Ποιο είναι. Έλα, φίλε, τι κάνει. Okay, <laughs> <which laughs> from the snout of a giant blood <laughs> red <rebels, laughs> <50 laughs> eyes that breathes flame the color of the midnight sky. <laughs> <laughs> And the ox's hooves are firmly <laughs> <laughs> <laughs> placed on a single <laughs> <laughs> green <laughs> sand which floats in the aisle Bahamut like a mode of dust. No one has ever seen <laughs> <laughs> <laughs> Bahamut. <laughs> <laughs> Some think it's a fish. <laughs> <laughs> Ναι, ναι, με. nude. Ne καφέ να σηέρτης. Νομίζω δεν σηέρτης ακόμα Κόβα. Εγινε. Εγινε. Για σέρε φίλε καλή σου μέρα revolutionize. Λέ φίλε, τι με ρωτάς τώρα; Να σου πω κάτι. Δεν βανάνη και άθεος, δεν βανάνη και ότι θέλει. Αυτά τώρα πρόσεξε Εγώ θέλω ένα φίλος του ΣΥΡΙΖΑ Πραγματικά δηλαδή ένας άνθρωπος με εγκέφαλο που... με... Να με πάρει ένα τηλέφωνο και να μου πει Αυτά που λέω δεν ισχύουν Ότι λέω ψέματα Δεν τα λέω εγώ Τα λέει ο Κατάινεν Το ερώτημα λοιπόν είναι Πάρα πολύ απλό Ποιος σκίστηκε να είναι πρόεδρος της ΕΕ Της κονομισιών Ο Γιούγκερ Και τελικά το ερώτημα είναι και αυτό που βάλω φίλος Στην Ελλάδα. Για τους Έλληνες δεν ισχύουν Οι νόμοι της Ευρώπης και ο χάρτης Θεμελιωδών δικαιωμάτων Αλλά όλοι οι νόμοι που, ε, που έφτιαξε Το να ζει στο μόρφωμα ενωμένη ΕΕ Ευρώπη Ισχύουν στην Ελλάδα Τι άλλο να πούμε ρε παιδιά Τι άλλο να πούμε ρε παιδιά Τι άλλο να πούμε ρε παιδιά Τι άλλο να πούμε και την αμολογήσουμε Στο χορτιάτι λοιπόν Στο μαρτυρικό χορτιάτι Βέβαια yeah, yeah, yeah. Κατέθεσε στεφάνιο ο Υφυπουργό Εξωτερικών τη Γερμανία και ζήτησε και συγγνώμη. Και τόνισε ότι η υπόθεση αναγκαστικού κατοχικού δανείου έχει λήξει και ότι οι Έλληνε πρέπει να νιώθουν ηθικά δικαιωμένοι με την είδηση του Ελληνογερμανικού Ιδρύματο Νεολαία και του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον, που έχει συστήσει το Υπουργείο Εξωτερικών τη Γερμανία για τα μαρτυρικά χωριά. Αυτά σα τα αναλύσαμε σε άλλε εκπομπέ. Αλλά εκεί στο χορτιάτι, λοιπόν, εκεί στο χορτιάτι που κατέθεσε Στεφάνι αυτό το γουρούνι, το όρθιο. Το ναζιστικό γουρούνι λοιπόν, ο υφυπουργό εξωτερικών τη Γερμανία, έπρεπε να βρεθούν 5-10 νέοι άνθρωποι με μυαλό. Όχι, να μην του κάνουν ε, τίποτα, να του πετάξουν από ένα κεσέ γιαούρτι. Α έπαιρναν δανεικά. Λοιπόν, α έπαιρναν δανεικά, λοιπόν. Κατάλαβες Στο χορτιάτι τη συνέβησαν αυτά επί των ημερών μα. Τώρα, τώρα, τώρα που μιλάμε, λοιπόν, πήγε τους δούλεψε καταθέτοντας στεφάνι για τους φαγμένους και τους έφτισε κιόλας δουλεύοντάς τους και κοροϊδεύοντάς τους με τα ελληνογερμανικά ταμεία του μέλλοντος και όλες αυτές τις αιδίες τις οποίες προσκυνημένοι έχουν υπογράψει με τους με τους Γερμανούς οσπιθίνια όργανα που είναι στην Ελλάδα οπότε μεγάλε. Τι άλλο να σου πω. Αυτά τώρα έγιναν στο χορτιάτι σήμερα που μιλάμε. Yeah. Άστους τους προσκυνημένους εκεί που πήγαν να τον παλαμακίσουν ερετούς άρχοντες. Τους ερετούς εσύ τους ψήφισε. Αλλά δεν βρέθηκαν πέντε άνθρωποι στο χορτιάτι να του πετάξουν για να του πούν Τι είναι αυτά που λες ρε παλουγάρι να πω. Yeah. Τι είναι αυτά που λες ρε yeah. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν με πολλή άνεση και με τα και κλάδων τα πρώτα κοράκια επενδυτές ήρθαν και φυσικά δεν είναι άλλοι από τους Γερμανούς. Μπαίνουν στον κλάδο της υγείας, άρον-άρον δηλαδή, και ασιάτες μπαίνουν στον κλάδο του τουρισμού. Σ, πάνω σε υπάρχουσες ελληνικές εταιρείε, οι οποίες δούλευαν, είχαν υπαλλήλου, θα κάνουν τις επενδύσεις τους. Διότι αυτοί που δούλευαν τι εταιρείε, Έλληνες ή Έλληνες, δεν έκαναν, ήταν Πρέπει να φύγουν όλοι, να μην υπάρχει Έλληνας. Εγώ δεν σου λέω αν ήταν καλός, κακός, επιχειρηματίας, αν στο... να μην είναι Έλληνας μεγάλε. Να είναι Γερμανός, Τουρκαλβανός, Κινέζος, ε, οτιδήποτε άλλο απ'τός από ε... Ε, Έλληνες. Θα είναι μόνο οι τάγματα ασφαλίτες που θα κυβερνάνε στην Ελλάδα. Πώς είναι α πούμε αυτή τη στιγμή «Δόιτσε τέλεκο μου ο ενώ εσύ τον ξέρεις ο τέ, στην Ελλάδα... Ο... Ο... Ο... ο ταγματασφαλίτης, ο Γερμανοτσολιάς Θα είναι πρωθυπουργός, υπουργό. Απλά καταλαβαίνεις το... το λόγο τώρα Για να καταλαβαίνεις το λόγο Ας μην το αναλύσουμε περαιτέρω Τι έχουμε τώρα εδώ Οι περικουπές επικουρικών συντάξεων Μα είπε το Συμβούλιο τη Επικρατεία είναι συνταγματικέ. Όλα ό,τι λέει η κυβέρνηση είναι συνταγματικέ. Εδώ τώρα, τι κάνουμε. Να κάτσουμε να, να πούμε κάμια γκβέντα, άστορε μεγάλε. <Κι> λοιπόν, η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύη όπω σου βάφτιζαν όχι μόνο τα χαράτσια αλλά και το σφάξιμο τη ζωή σου οι Σαμαροβενιζέλη και κουρέλυδε μαζί. Η έκτακτη λοιπόν εισφορά αλληλεγγύη όχι μόνο θα ισχύσει για το 2015 αλλά θα εφαρμοστεί στο ακέραιο και το 2016. Τρελαίνασαι, δεν έχεις, δε, δε, μετράς, δεν, όχι δεν φτάνουν να πληρώσουν. Λες τι θα κάνω. Τραγουδάρα το Έτσι λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου φτάνουμε στο σημείο να μας πει το μεγαλός του συνασπισμού του ΣΥΡΙΖΑ με συγχωρείτε, ο κύριος Σταθάκης το θέμα δεν είναι να μας ψηφίσει η κυρία Αγγελοπούλου αλλά να μας χρηματοδοτήσει Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Σταθάκης είναι αριστερός κατάλαβες και η δική μου απορία παραμένει, δεν ξέρω πόσοι από εσάς την έχετε τι τα θέλουν τα λεφτά τα κόμματα δεν κατάλαβα τι τα θέλουν τα λεφτά τα κόμματα. Τι, δεν μπορούν να, να λειτουργήσουν χωρίς αφήσει. Τι τα θέλουν, γιατί λοιπόν να σε χρηματοδοτήσει η κυρία Αγγελοπούλου Και κύριε Σταθάκη μου, εκτός από την Αγία Ενωμένη Ευρώπη Που έδινε τις επιδοτήσεις στους αγρότες μας Και δεν τα ζήτησε ποτέ πίσω, ναι, του κακά Ξέρεις κανέναν στον κόσμο αυτό εσύ που είσαι και μεγάλος Να δίνει λεφτά έτσι χωρίς αντίκρισμα Ακόμα και ο μεγάλοι φιλάνθρωποι Δίνουν τα λεφτά και τα γλυκτώνουν από την εφορία. Λέμε τώρα, εσύ καταλαβαίνει Το φιλάνθρωπο, σβάλε το γουστάρεις λοιπόν, Ξέρει, γιατί η κυρία Αγγελοπούλου λοιπόν να σε χρηματοδοτήσει, μπορεί να μα απαντήσει, κυρία Σταθάκη μου. Όχι, μου Τι να μας απαντήσεις Εδώ τα χάπατα τρώμε, ό,τι τρώμε να πούμε και ό,τι γίνεται θα μα απαντήσει. Αλλά όπω βλέπει, μεγάλε τα ξανά Φόρα παρτίδα βγαίνουν και τα λένε. Α. Δεν έχουν κανένα, μα κανένα πρόβλημα. Κυρία μου και κυριέ μου Η κυρία ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση Πρόσεξε μεγάλε Ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας Έβγαλε πρώτη τη Νέα Δημοκρατία Δεύτερο το Πασόκ Τρίτη τη Δημάρ Τέταρτο το ΣΥΡΙΖΑ Και πέμπτο άκου τώρα Χωρίς να πάρει έδρα το κουκουέ Λόγια, <στοί> <στοί> τελπλάνα, <στοί> ε, ευχαριστώ. ευχαριστώ ρε φίλε Να καλά <στοί> <στοί> τώρα αυτοί, ήταν, αυτοί οι τύποι όλοι Αυτοί οι τύποι Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος Κάνανε εκλογές και βγάλαν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία Δεύτερο το Πασόκ Τρίτη τη Ρημάδ Τέταρτο το ΣΥΡΙΖΑ Και πέμπτο χωρίς να πάρει η φυσικά το ΚΚΕ Και σε ρωτάω εσένα τώρα Αυτούς τους σερετούς που εκπροσωπούν αυτή την κατάσταση ποιο τους ψήφισε Ποιο, Ο Μητσογαρδούμπαλος Ο Π Ποιος τους ψήφισε ρε μεγάλε Εσύ τους ψήφισες Εσένα εκφράζουν Κατάλαβες Μην βαφκαλιζόμαστε λοιπόν Μην βαφκαλιζόμαστε Είναι ορδές οι γερμανοτσολιάδες Και τα τάγματα ασφαλείας ακόμη Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο τώρα Να κοιτάξουμε από την άλλη μεριά Τους επαναστάτες που θα μασώνανε Παράδειγμα Πήγε ο κόσμος με ταμπούνια Και ψήφισε την κυρία Δούρου να πέσει Ο κακός Ο πώ τον λέγανε. Μπουσουλώντα υπέγραψε τον προπολογισμό που συνέταξε ο Σγουρός Αυτό, αυτό το, κα, το ανουσιούργημα του Σγουρού που ήθελε να το ρίξει, κατά αυτήν ανουσιούργημα, πήγε και το υπέγραψε με τα τέσσερα χωρίς να ράξει κόμμα και τελεία. Κατάλαβε μεγάλη. Ανάμεσα σε αυτά υπέγραψε και την κατασκευή χιτά στο γραμματικό, όπου οι γραμματικιώτε τη σηκώσαν στα χέρια όταν πήγε εκεί, ελπίζοντα, με εργολάβα φυσικά ποιον. Όχι εσένα, το λάτσι Το λάτσι Αυτά έκανε η κυρία Δούρου Δεν ζεστάθηκε στάθηκε καρέκλα που κάθισε ακόμη Το Συμβούλιο της Επικρατείας Απεφάνθη να συνεχιστούν οι εργασίες στο κοιτάει περλάτσι Τι θα έκανε το, το, το Στο γραμματικό Παρά την αντίδραση του κατοίκων Φωνάζουν εκεί κάποιοι έρμοι κάτοικοι Κατάλαβες Διότι δεν τολμάει να κάνει διαφορετικά Αγαπητέ μου η περιφέρεια χρωστάει 2 εκατομμύρια στο Λάτσι και αν θυμάσαι προχθές σου παρουσίασα τον νόμο που όποιος χρωστάει, στο δι... όποι... χρωστάει δημόσιο μπορεί να του δημεύσει περιουσία δημόσια οπότε λοιπόν κάνει μία έτσι ο Λάτσις και την... και την παίρνει και το γραμματικό μαζί και τους κατοίκους μαζί και τους κατοίκους μαζί τους παίρνει αυτά έγιναν δεν ζεστάθηκε καρέκλα της κυρίας Δούρου δεν ζεστάθηκε ακόμη Εκεί ακούμπησαν οι γραμματικιώτες, μαζί έπεσαν στον κρυμό οι Το κόλπο, όπως σα έλεγα πριν καμιά κουσαριά μέρες, που στείλουν φαρμακοβιομηχανίε, φαρμακέμποροι, αλλά και φαρμακοποιοί, πουλώντας στη μαύρη τα φάρμακα, το συνεχίζουν, μάλιστα το κάνανε και θέμα, λοιπόν για τις ελήψεις βασικών φαρμάκων και εμβολίων από τα ελληνικά φαρμακεία. Υπάρχουν σοβαρές ελήψεις παιδικών εμβολίων. Ασθενείς με καρδιακές και πνευμονολογικές παθήσεις, επιληψία, διαβήτη και Parkinson ψάχνουν με αγωνία φάρμακα και ε, οι φαρμακαποθήκες υποστηρίζουν, πρόσεξε, ότι δεν έχουν επάρκεια. Κατάλαβες μεγάλε, μέσα στην αγωνία σου, από τη μία έχεις το χαρδουβέλερ και από την άλλη και στη μέση είναι κάποια ψηλά τα οποία μπορεί να έχει την τσέπη. Από χίλιους δυο τρόπους. Ε, αυτά, εκεί, προσδο... εκεί στοχεύουν όλοι. σε αυτά τα ψηλά. <μή> τα πολλά ψηλά για αυτούς γίνονται χοντρά και δουλεύει το σύστημα. <μή> γι' αυτό είπαμε λοιπόν και σε σένα το βολεμένο Να είσαι καλά, αλλά... Κλείσε καλά την πόρτα, μη σου χτυπήσει την... ε... καμία ιστορία τη... Μια ασθένεια σου κάνει τακ-τακ και έχει πρόβλημα. Και κουβέντιζα με ένα φίλο χθε περί των ε, ιατρικών. Μιλάγαμε για τον έμπολα, λοιπόν. Είναι λέει σε ετοιμότητα η Ελλάδα. Ποια ετοιμότητα ρε, μεγάλη, λέει, είναι η Ελλάδα, Να χτυπήσουμε ξύλο, πε ότι σου παρουσιάζεται ένα ε, σύμπτωμα, όπω το λένε, ένα περιστατικό στην Άρτα, στην Κουζάνη. Λέμε Κώστα τώρα, στην Κάλιμνο στην Αλεξανδρούπολη, στην Ιεράπετρα, κάτω στην Κρήτη. Από ό,τι ξέρουμε, τα νοσοκομεία δεν έχουν γάντια, βαμπάκι αυτή τη στιγμή Οι εργαζόμενοι πάνε και παίρνουν βαμπάκι από το σπίτι τους Δεν έχουν γάντια οι γιατροί να δουλέψουν Πώς θα αντιμετωπίσεις το περιστατικό ή θα πεις το περιστατικό Στάκα μεγάλε, στάκα να, στέλω, να στείλω τα συνεργεία μου από την Αθήνα Τα Ένεση Σάι να πούμε, να σε αντιμετωπίσουν Όπω καταλαβαίνετε και σε αυτό το θέμα Πλάκα μας κάνουνε, κυρία μου και κυριέ μου Όχι, παίζουμε. Το διοικητικό δικαστήριο Πειραιά ακύρωσε την απόλυση δημοτικού υπαλλήλου που προσκόμισε πλαστό στοιχείο για να διοριστεί. Όχι, παίζουμε. Λοιπόν, η απόφαση αυτή θα αποτελέσει νομολογία μεγάλη από εδώ και πέρα για όσους είναι προς απόλυση από το δημόσιο και ειδικά για τους δήμους λόγω πλαστών πτυχίων. Ωραία, πήγες να απολύσεις τον άνθρωπο με πλαστό πτυχίο, τον άνθρωπο που καλάρε. κορότεψε. Κάτσε καλά, Έλα ρε Φλούδα, έλα τι κάνει, Σ' ακούω! Έκλεισε γραμμή, ναι. Και με πήρε και ο Φλούδα χθε και μου έλεγε μια ιστορία να πούμε. Έκλεισε γραμμή, Φλούδα. Λοιπόν, μου έλεγε μια ιστορία λέει. Δεν είχαν σε ένα νοσοκομείο τίποτα λέει. τη γιατροί εκεί δεν είχαν, Όχι γάρδια να φορέσουν. Αυτά να μπουν να κάνουν. Ψάχναν απεγνωσμένα οι άνθρωποι, Και πήγαν λέει και βρήκανε μια αποθήκη, προσέξτε τώρα. Τίγκα στο υλικό είχε 6.000 από... Αν θυμάμαι καλά το νούμερο Μόνο στολές ιατρικές Φαντα... Τι είχε μέσα Τίγκα στο πράγμα Κοίτανε λέει κρυφή αποθήκη Πού πας η Λυνάκη με τέτοια μυαλά Μεγάλε Σε παρακαλώ πολύ Ξέρω γορε Φλούδα πάρε με να μου πεις Τα νούμερα τι βρήκανε εκεί μέσα Να χαρούν οι Έλληνες να δώσουν συγχαρητήρια Στη μαμά τους για μια ακόμη φορά <Τι> Ναι Κυρία μου και κυρία μου, το θέμα. Ε, τα θέματα τα φτάνουν όπου γουστάρουν. Διότι είναι αφεντικά και έχουν του γερμανοτσολιάδε του εδώ. Παράδειγμα, για την Εθαλωμίχλη. Εκεί που ήθελαν το έφτασε. Επειδή οι Έλληνες λέει και είναι ό,τι να είναι για να ζεσταθούν. Προσέξτε, προσέξτε! Υπογράφουν κοινή υπουργική απόφαση για σένα. Για να κάνουν, λέει, εισαγωγή ξυλία από την Ενωμένη ΕΕ σου Ευρώπη, κοτούτσικο με αφορμή την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και το καθαρό ξύλο που πρέπει να κέμε. Εντάλαβες μεγάλε, στο κορμί των μαλάκεδων των Ελλήνων θα οικονομήσουν τώρα Σουηδί, Ισλανδί και όλα τα καλά παιδιά της Ευρώπης ΕΕ, που έχουν μπόλικη καθαρή ξυλία. Το θέμα είναι που θα βρεις εσύ λεφτά να αγοράσεις την μπόλικη, την καθαρή, την περιποιημένη, την όμορφη, πώς θα την πω, ξυλία που θα σου φέρει η αγαπημένη σου Ενωμένη Ευρώπη Δεν κάνει μεγάλη χωρίς Ενωμένη Ευρώπη Χωρίς Ενωμένη Ευρώπη σκάς Παρακαλώ Παρακαλώ Έλα Είμαι Τούρμπο Εντάξει, άσε να κλείσω τώρα, ναι, να κλείσω τώρα, έγινε, έγινε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, κυρία μου και κυριέ μου, κυρία μου και κυριέ μου, αυτά για σήμερα, να κλείσουμε, άκου Κώστα τώρα εκεί στην Κουζάνη, άκου τραγούδι, oh, κι αν δεν το έχεις, yeah. να το παίζεις, ε, yeah. να στο στείλω. Yeah. Εγώ μόνο, ελάτε να ακούσουμε το Στελάρα όλοι μαζί σε ένα σπάνιο τραγούδι. Κώστα έπαθε πλάκα έτσι Εντάξει να σου το στείλω Δεν είναι, υπάρχει σε δίσκο βέβαια είναι ε, Χουγραφημένο Καταλαβαίνεις πως Αλλά είδες τι φτιάχνει ε ναι Λοιπόν κυρίες μου κύριοι Τέλος δεν έχουμε τίποτα άλλο για σήμερα Τι φάγαμε για τον καταράινεν για όλου. όλους Το να την τρώσω από τον καταράινεν Πως το λένε και από τον κάθε τέτοιο καταραμένο Δεν έγινε και τίποτα γιατί Σηκώνεσαι, λέμε τώρα να το ρίξει και μια μπάτσα. Το να την τρώ εδώ από εντόπιου ξέρει είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Για να μην μπω ανυπόφορη, κυρία μου και κύριε. Κυρίε και... μου και κύριοι, δεν θα κάνει εκπομπή ο Καναλάρχη, θα ακολουθήσει η επανάληψη τη εκπομπή του. Έχει ανελημμένε υποχρεώσει. Εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, υπομονή να μα ακούσετε αλλά και για τι πολύ ωραίε παρατηρήσει. Ευχόμεθα να είσαστε απαξάπαντε πολύ καλά. She messed around with the bloke named Smokey. She loved him though he was a tad cokey. He took her down to Chinatown should i fm